Η Ανά Βύση είναι αναφυσβήτητα μία από τι πιο αγαπημένε ελληνικέ φωνέ που εξακολουθεί να αγγίζει ένα πολύ μεγάλο κοινό. Από τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα στο Πεντάγραμμα το 1973 έως το σήμερα, έχει κυκλοφορήσει 28 προσωπικού δίσκου και έχει τραγουδίσει μπροστά σε εκατομμύρια κόσμου τόσο στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όσο και σε πολλέ χώρε του εξωτερικού. Η χαρακτηριστική τη φωνή, τραγούδια που εκφράζουν τον κόσμο, η δατικότητα τη σκέψη τη και η ατέλειωτη ενέργειά τη συνθέτουν τη διαχρονικότητα τη Ανά η σχέση της με τον κόσμο είναι μία από τις πιο ισχυρές στο ελληνικό τραγούδι και αυτό εκφράζεται με αφορμή την κάθε νέα δισκογραφική δουλειά ή εμφάνιση. Και είναι ακριβώς αυτή η σχέση που αναμένουμε να ανανεώσει με το κοινό του Λονδίνου στη συναυλία που ετοιμάζεται να δώσει στο Royal Festival Hall στις 23 του Μάη. Φίλε και φίλοι, σήμερα καλωσορίζουμε για μία ακόμη φορά στον LGR και το Λονδίνο την Άννα Η χρήση σιωπή Ιστός της αράχνης μου ας μην βιαστεί Η αγάπη είναι βόλτα Στο δάσος με τη φωτιά Δεν υπάρχουν κόλπα Κανείς δεν γλιτώνει απλά Και δεν κρατάει χαρά Κοστίζει ακριβά Ό,τι μου δίνει σωή Άνα με μεγάλη χαρά σε καλωσορίζω για μία ακόμη φορά στο Λονδίνο και στον ελληνικό ροδιαφωνικό σταθμό του Λονδίνου και σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα κοντά μας. Πώς είσαι? Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε. Είναι πάντα χαρά μου να επικοινωνώ με τους Έλληνες, τους Ελληνοκύπριους, του Λονδίνου. Γενικά στην Αγγλία ακουγόσαστε, έτσι δεν είναι. Βεβαίως και μέσω του διαδικτύου ακουγόμαστε και σε όλο τον κόσμο. Πάρα πολύ α, α, δεν μου το Τώρα έχω πιο πολύ τρέξι. Άπαξ. <laughs> ευχαριστώ, μεγάλη μου. Ναι, σε καλά, Άννα, είναι μεγάλη πραγματικά η χαρά που είσαι και πάλι κοντά μα και στο Λονδίνο αλλά και στον LGR. Η επίσημη, λοιπόν, αφορμή για να τα πούμε σήμερα είναι η συναυλία που ετοιμάζει στι 23 του Μάη στο Royal Festival Hall. Όμω η δραστηριότητά σου τον τελευταίο καιρό και στο προσεχέ μέλλον είναι τόσο πολύ έντονη που έχουμε πραγματικά πολλά να πούμε σήμερα. Α ξεκινήσουμε όμω από τη συναυλία. Φαντάζομαι πρέπει να είσαι ιδιαίτερα εξοικειωμένη με το κοινό του Λονδίνου καθώς σε κάθε εμφάνισή σου εδώ βρίσκεις πάντα πολύ μεγάλη επιτυχία Είναι πραγματικά χαρά να τραγουδάω στο Λονδίνο για τους συμπατιώτες γιατί έχουν, έχουν έτσι μια δίψα και μια ενέργεια τους λείπει η ελληνική μουσική γενικά και θέλω να πιστεύω ότι του λείπω και εγώ οπότε και πάντα με αγκαλιάζουν με την με τον καλύτερο τρόπο. Yeah, I always look forward. Ε, κάθε χρόνο που έρχομαι, γιατί έρχομαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχω ζήσει, δεν θέλω από αρκετές γενιές, αλλά at least two generations, έτσι. Ναι. Γιατί είμαι και εγώ ένα καλλιτέχνη που μετράω πάνω από 30 <laughs> χρόνια. Ε, on the road, δεν είναι γενιές. Οπότε είναι χαρά που γνωρίζω νέα παιδιά και βλέπω τώρα νέα, νεο, την, την νεολαία, α πούμε, τη, τα παιδιά. Βασικά του κοινού μου. και αυτό είναι πιο inspiring. Ξέρεις, το να, να νιώθεις ότι απευθύνεται στου πιο ευάλωτου ανθρώπου, δηλαδή Είναι γεγονό πω έχει μια σταθερή και μακροχρόνια σχέση με του εξωτερικό, όχι μόνο στο Λονδίνο, και σε πολλέ άλλε χώρε. Πιστεύει λοιπόν πως είναι σημαντικό για ένα καλλιτέχνη να επισκέπτεται τον Είναι σαν ένα uh, must appointment, θα το έλεγα. Ένα ραντεβού που πρέπει να κάνουμε όσο πιο συχνά γίνεται, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Γιατί ξέρεις, κάθε φορά έχουμε και ένα καινούριο δίσκο να παρουσιάσουμε. Εγώ πιστεύω ότι εξελίσσομαι και μου αρέσει όλο αυτό να το μοιράζομαι με το κοινό που χρόνια με παρακολουθεί και με τιμάει σε κάθε εμφάνιση που κάνω. Και πιστεύω ότι πάντα περιμένω τα καλύτερα από μένα και αυτό προσπαθώ και πιστεύω ότι τους δίνω. Πόσο, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η μουσική, πιστεύεις, ώστε ο πόδημος να παρεμένει κοντά στι ρίζες του. Ίσως και τον ποτό. Και τον καλύτερο. Δηλαδή, τι να πω τώρα, να συναντιόμαστε και να μιλάμε για πολιτικά. Πάλι το κάνεις μέσω του τραγουδιού με τον καλύτερο τρόπο. Μια κουβέντα μπορείς να πει και να μεταφέρει το μήνυμα. Α, μπορεί να σου λύσει... Προβλήματα καρδιάς, μπορεί να σου λύσει προβλήματα ψυχής, μπορεί να σου λύσει. ακόμα και προβλήματα υγείας γιατί οι άνθρωποι είμαστε και είμαστε, έχουμε συνεχεία ζούμε με τους κινδύνους, μιας αρρώσιας, το τραγούδι τα, it suits everything, τα απαλύνει όλα. Πιστεύω είναι ο μόνος τρόπος που οι άνθρωποι ε, Πλησιάζουν πιο πολύ στη φύση του, την ανθρώπινη. Και η μουσική, είναι ο καλύτερο τρόπο. Ούτε τα λεφτά, πιστεύω, μπορούν να αγοράσουν ευτυχία. Το τραγούδι μπορεί και η μουσική. Μπορούσε εσύ να ζήσεις ποτέ μόνιμα στο εξωτερικό Και ναι και όχι Εγώ δεν θα ήθελα να ζω πουθενά μόνιμα Είμαι ένας άνθρωπος ε, Τη ζωή θα, θα με ονόμαζα Μ' αρέσει τη μια χρονιά να είμαι στην Ελλάδα Την άλλη να είμαι στο Λοσάνγγελες Έχω ζήσει στο Λονδίνο τέσσερα χρόνια ε, ε, Έχω ζήσει στη Νέα Υόρκη Θα μπορούσα να ζήσω στο Παρίσι Θα μπορούσα να ζήσω ξανά στην Κύπρο Γενικά τα κοιδεύω Το έχει και το ζώδ <laughs> Είσαι το ξέρετε. Yeah, I love uh, traveling. Ε, είναι, πιστεύω, από του ανθρώπου που του αρέσει να λένε ότι η πατρίδα μα είναι όλο ο κόσμο. Από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή για σένα είναι η ομορφιά του ταξιδιού περισσότερο και όχι ο τόπο στον οποίο μένει για λίγο. Κοίταξε, αρκεί να μην, να μην είναι Άγγλιο ο τόπο που μένει. Δηλαδή, στη Νέα Υόρκη, ενώ είναι όμορφη η Νέα Υόρκη, δεν ε, μπόρεσα να δήσω ήσυχα. Ήταν ένα μέρος που μάχωνε. Το Λονδίνο είναι πιο ήρεμο, αλλά με πειράζει ο καιρό. Το Λος Άντζελες μέχρι στιγμή ήταν για μένα, για την καθημερινότητά μου, ο πιο ιδανικό τόπος. Η Ελλάδα ενώ είναι η πιο όμορφη από όλα αυτά που είπαμε, και από καιρό και από το... βλέπεις blue sky, which is the most important. Ε, είμαι εδώ γνωστή, είμαι πάρα πολύ γνωστή και δεν μπορώ να έχω την, την άνετη ζωή που θα ήθελα... Την ησυχία σου που λέμε. Ναι. Όταν βρίσκεσαι μακριά από την Ελλάδα και την Κύπρο, τι είναι αυτό που σου mm. λείπει περισσότερο. Το σπίτι μου, ε, άμα δεν μπορέσαι να πάρω τη βανίλια το σκελάκι μου. <laughs> ε, μου λείπει η αγάπη του κόσμου που ξέρω ότι τουλάχιστον στο 90% είναι pure και αγνή και αληθινή, παρόλο που ε, συναντάω καινούριους φίλους κάνω καινούριους φίλους στο εξωτερικό, μιλάω όμω για τους ανθρώπους που αγαπάνε τη μουσική μου ή εμφανίσεις. Ε, όπως αυτό που έκανα χθες το βράδυ τυχείς, στο, στο ΜΑΤ και στο Σφαίρα, που έκλεισα τη βδομάρια της ελληνικής ε, μουσικής με ένα live ήταν ένα μέρο του με 2.000 κόσμο. Που ήταν, δηλαδή, ήταν συγκινητικό αυτό που μου συνέβη. Και για μία ακόμη φορά βρίσκεσαι και στην κορυφή τη λίστας, σε αυτή τη διοργάνωση, όπω και πέρυσι. Ναι, κέρδισε το αγάπη υπερβολική, το πιστεύει. <laughs> δεν είμαι μόνοι μου σε αυτό. Είναι το κερδίζει ο Καρβέλλα που έγραψε αυτό το φοβερό τραγούδι. Το, οποίο... το τραγούδι αυτό είναι ναι μεν τάμ. Ξέρετε, συνήθω τα τάμ κομμάτια δεν ε, ε, διακρίνονται για τη μελωδικότητά του. Αυτό το κομμάτι είχε μια δύναμη και στο στίχο του και στη μουσική του και, και ήταν και το πρώτο να δεις επίσημα dance κομμάτι που έγινε στη Ελλάδα τότε. Και πέρυσι ήταν το τρένο αυτό το οποίο κέρδισε. Που ήταν εντελώ διαφορετικό κομμάτι, αλλά είχε και εκείνο τη δική του δυναμική. Ναι, ναι. Θα μπορούσε ποτέ να μείνει Βάσει λοιπόν αυτό που είπαμε, μόνο με στο εξωτερικό. Θα μπορούσε να αντέξει να είσαι μακριά από του ανθρώπου που αγαπά, από τι συνείδησει σου, από την αγάπη του κόσμου. Κοίταξε, Νταντή. Δηλαδή, θέλω να σου λέω να πιστεύω ότι είμαι ένα άνθρωπο που κάνω φίλου σε όλο τον κόσμο. Αλλά σίγουρα την ελληνική μου και η κυπριακή μου ταυτότητα και ιδιότητα δεν μπορεί να τη γράξει κανεί σίγουρα όταν γυρνάω στην Ελλάδα, ακόμα και στην Κύπρο όταν γυρνάω, που είναι τα πιο παιδικά μου χρόνια, που αυτά χαρακτηρίζουν έναν άνθρωπο. Αυτή, αυτή, αυτό το συνέστημα, αυτή η αίσθηση, είναι ανίκητη, Ξέρεις, είναι, σαν ένα, είναι σαν ένα παιδί που αισθάνεται ένα βρέφθος, αισθάνεται ασφάλεια στη μήτρα τη μητέρα του, έτσι. Καταλαβαίνω. <χι> λοιπόν, αυτή την αίσθηση έχω, στα Πάτρια Εδάφη, αλλά σου είπα, επειδή Είμαι και ένας άνθρωπος που πρέπει και θέλω να εξελίσουν και θέλω να ταξιδεύω και θέλω να, να γνωρίζω καινούρια πράγματα μπορώ να ζήσω άνετα και ένα μεγάλο διάστημα, εκτός Ελλάδα και Κύπρου Θέλω λοιπόν να σε ερωτήσω επίσης τώρα που αναφερθήκαμε στο, ε, στο που γεννήθηκες mm. Από όλου αυτούς τους τόπους, ακόμη και στην Ελλάδα που είναι το σπίτι σου μένεις πολλά χρόνια Αστάνεσαι όλα αυτά τα πράγματα που μόλις μου είπες Η Λάρνακα έχει το πιο ιδιαίτερο στοιχείο. Κάπου που πραγματικά να νίκησε. Γιατί έχω αναμνήσεις έχω των παιδικών μου χρόνων, που πιστεύω που σου πω σου είπα και πριν, είναι τα, παιδικά, τα, τα, τα, τα πρώτα παιδικά μα χρόνια, είναι τα πιο αγνά, τα πιο τρυφερά. Είναι αυτά που σε χαρακτηρίζουν για μια ζωή. Δηλαδή, γερνάω στη Λάρνκα και είμαι μέσα, καμιά φορά, α πούμε, με έχουν και μέσα σε. με σοφέρξω εγώ, και θα με πάει από το σπίτι μου να πάω στην αυλία που τραγουδάω. Και περνάω την παλιά μου γειτονιά. Και θυμάμαι πού μόνο με τα. Με τα κοντά παντελονάκια και πήγαινα ας πούμε στην εκκλησία στον Άγιο Λάγαρο και τραγούδαγα μέσα στη χωροδία και ήμουνα έκανα σόλο ας πούμε το έγινε Πάσε», <χει> έτσι. Την εβδομάδα του Πάσχα και το «Ο Μου Έαρ» και ήμουν αυτή που έκανα σόλο φωνή. Ε, αυτό είναι συγκινητικές στιγμές, ή που πήγαινα στον Άγιο Γιώργιο και έκανα τα, τα, τα πρώτα μου σχολικά χρόνια έτσι μέχρι δευτερά γυμνασίου ήμουν στη Λάρνακα και έκανα έπαιζα βόλεϊ έκανα θέατρα ε, έχω πάει πολλές φορές και έχω περνάω α πούμε, που είναι για γιαγιά μου ε, αυτή είναι αναμνήσεις, είναι ζωντανές αναμνήσεις είναι υπέροχα συναισθήματα το νοσοκομείο το Λάβδαγκα που... που είναι δίπλα από το σχολείο μου το δεύτερο που πήγα όλα τα χτίρια δεν είναι νεκρά, είναι ζωντανά με βλέπω εκεί να κινούμαι να, να, να ζω στιγμές από, την, από τη ζωή μου έτσι Είναι αυτές οι εικόνες ίσως και οι πιο πραγματικές Όλες μας στιγμές είναι πραγματικές και αυτό που έρθες αυτός το βράδυ είναι πραγματικό είναι και υπέροχο είναι mm -hmm. και είναι μια, ένα πάζλ που συμπληρώνεται ξέρεις σιγά σιγά συμπληρώνεται, συμπληρώνεται μέχρι το τέλος της ζωής μας λοιπόν τα πρώτα λοιπόν χρόνια πιστεύω απλά είναι τα πιο έντονα σε χρώματα oh Πάντω, ένα άλλο σπίτι οποίο, από το οποίο δεν έχει λείψει ποτέ είναι σίγουρα η δισκογραφία. Είναι η μουσική σου πορεία ω το σήμερα. Τι είναι λοιπόν αυτό που ανανεώνει τη σχέση σου με τον κόσμο που σε αγαπάει τόσο μα τόσο πολύ, Πιστεύω η δική μου όρεξη να κάνω καινούργια πράγματα ή να, κάνω, να έχω συνέχεια αναζητήσει. Δηλαδή, δεν είμαι στο Λο Άντζελε και έχω τα πόδια μου ψηλά και το παίζω μπέρο ηλιχή. Γκόμενα. δεν είμαι αυτός ο τύπος. Είμαι στο Λος Άντζελες με τα flip μου, <laughs> τρέχω στα γυμναστήρια, με ετοιμάζομαι πάντα για να είμαι σωστή. Ε, και για μένα και για τα δικά μου μάτια και για τα μάτια του κόσμου που με έχει βάλει εκεί ψηλά. Ξέρεις, και they have expectations. Είναι, εσωτερική Είναι η εσωτερική σου ανάγκη να... να συνεχίζεις. Είναι η δική μου ανάγκη βασικά να συνεχίζω, να αναιώνογα, να αλλάζω, να προσφέρω. Και εκεί είμαι και ψάχνομαι. Έχω γνωρίσει καινούριου παραγωγού. Είμαι συνέχεια στα στούντιο είμαι συνέχεια με ανθρώπου που θα μου πούνε κάτι μέσα στο χώρο τη μουσική. Είτε αυτό θα είναι ένα Jamaicanό ράπερ, είτε ο άλλο θα είναι ένα Αμερικανό παραγωγό, είτε ο άλλο θα είναι lyricist, είτε ο άλλο θα είναι παραγωγό ε, για films. Συνέχεια μιλάω και ψάχνομαι για να παρουσιάσω καινούρια πράγματα. Λειτουργείς δηλαδή ως μία μουσική προσωπικότητα, ως ένας μουσικός, ως ένας άνθρωπος του χώρου. Δεν ξέρω κάτι άλλο από μένα. Δεν, δεν... Η προσωπική μου ζωή είναι τόσο λίγη και είναι χωρά μέσα σε μερικές τριπούλες Συμπληρώνομαι γιατί πρέπει να πάω και ένα στιγμό και γιατί πρέπει, ξέρω εγώ, να... ίσως και να ερωτευτώ κάποια στιγμή και να πάω να βγω και ένα τίνερ. Αλλά δεν ζω έτσι όπου και που κάνω και μουσική. Βασικά mm. είναι η μουσική. Αυτό νομίζω αυτή η συνέπεια φαίνεται και μέσα από τη μουσική σου Δηλαδή μια συνέπεια τέτοια φαίνεται μέσα από τη δουλειά ενός ανθρώπου mm -hmm. Τα χρόνια που είσαι κοντά μας, αυτό που νιώθω εγώ Είναι πως έχεις δώσει πάρα πολλά πράγματα από, από την Άννα, την αληθινή άνα μέσα στη δουλειά σου mm -hmm. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν πόσο εύκολο είναι αυτό να εκτίθεσαι δηλαδή με ειλικρίνεια Και ταυτόχρονα να εισπράττεις όχι μόνο δύναμη αλλά και φθορά μαζί είναι τόσο εύκολο να το κάνει, να το κάνω, γιατί δεν σκέφτομαι ποτέ παρά μόνο λίγε στιγμέ, ξέρει ε, πώ θα, θα, θα το πάρει ο χειδημοσιογράφο αυτό που του λέω και θα το μεταφέρει. Αυτό και έχω γίνει ε, λίγο σκληρή, αν θε, και απαιτώ πάντα να διαβάζω ή να βλέπω ότι θα βγει προ τα έξω, γιατί έχω πάθει από αυτό το πράγμα. Έτσι. Αλλά από εκεί πέρα είμαι τόσο διάφανη. Ε, γιατί δεν φοβάμαι να πω ποια είμαι, γιατί μ' αρέσει αυτό που είμαι. Δεν έχω τίποτα να κρύψω, ούτε τίποτα που πιστεύω ότι είναι κακό. Γιατί άλλωστε, άμα ετοιμαστεί κάνεις πρόβατο τι θα πεις και θα βγεις και θα το πεις, δεν, δεν είσαι σε κάτι φτιαχτό. Ποτέ δεν μ' άρεσε το, το pre-set. Μ' άρεσε να είμαι αυθόρμητη, spontaneous. this is who I am. Είναι τόσο λοιπόν εύκολο, αλλά είναι και τόσο δύσκολο κάποιε φορέ. Να βλέπεις εκ των υστέρων όλο αυτό να το εκμεταλλεύονται κάποιοι άνθρωποι. Αυτό είναι το δύσκολο. Να το χωνέψω μετά. Ο, την την, την θέλετε που έχω να, να είμαι αυτή που είμαι και την α, α, μη διακριτικότητα που έχουν κάποιοι, την ανέδια που έχω κάποιοι άνθρωποι να εκμεταλλεύονται ε, την, την καλοσύνη μου. Ξέρεις αυτό που μου περιγράφει. Αυτό το προσωπικό στοιχείο στη δική σου παρουσία ότι δεν είσαι προϊόν, αλλά είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος εμπιστεύεται άλλου ανθρώπου και ανοίγεται και συνεπώς πληγώνεται από αυτό, είναι ένα ρίσκο και αυτό. Αυτό νομίζω είναι και ο λόγος που ο κόσμος δεν λέει η Βύση, λέει η Άννα. Ή η Ανούλα καμιά φορά. Η Ανούλα, δηλαδή ο δικός του ο άνθρωπος. Mm -hmm. Μπορούν να τον αποκαλέσουν μόνο με το μικρό του όνομα. Ναι, είναι καλό αυτό αυτό πολύ μου αρέσει. Με συγκινεί αυτό. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι ότι ένας άνθρωπος τόσο ενεργός και δημιουργικός, που τελικά βρίσκει καταφύγιο όταν υπάρχει τόσο μεγάλη προσοχή από τα μίντια. Σε πολύ μικρά πράγματα. Δηλαδή η χαρά μου, η ησυχία μου και το ριλάξ μου είναι μια πολύ ωραία ταινία. Είμαι cinema freak, ε, Δηλαδή I go to the movies four times a week, at least το pop μου που θα φάω και θα δω την ταινία και θα την κριτικάρω και θα τη συζητήσω με τη φίλη μου ή τον φίλο μου που θα πω παρέα. Ε, σε, πολύ, σε μια πολύ απλή... μια βραδιά με φίλους μου στο σπίτι ε, βέβαια μου αρέσουν οι άνθρωποι και λίγο τετατέτ, μου αρέσει να, να είμαι με, με έναν ενδιαφέροντα άνθρωπο και να συζητάω. Ε, the exchange δηλαδή, of humanity ας πούμε και philosophy και όλα αυτά, αυτά μου αρέσουν. Θα ηρεμήσω αν μείνω στο και ακούσω να ανάψω τα μου, να ακούσω μουσική και να, να διαβάσω ένα βιβλίο ή να δω μια ωραία ταινία. Γενικά μου αρέσουν ταινίες. Μπορώ να ομολογήσω και κάτι άλλο για να μην το παίζω και τόσο intellectual. Έχω και ένα shopaholic habit, <laughs> <laughs> δηλαδή μια βόλτα στα μαχαριά με, με λίγο έτσι χαζή διάθεση. Μπορώ να μου φτιάξει διάθεση εμένα. Θα μπορούσε να ζήσει χωρί τη δημοσιότητα, που είναι φορτική μερικέ φορέ. Αλλά θα μπορούσε να ζήσει χωρί. Όχι, δεν ξέρω, αυτή. πρέπει να μου συμβεί για να σου το πω. Έχω <laughs> συνηθίσει από 6 χρονών να λένε Α, είναι το κοριτσάκι που τραγουδάει. Like that since I 5 years old. Και συνέχισε το κοριτσάκι μια ολόκληρη ζωή τελικά. Ναι. Υπήρξαν όμω και δύσκολε στιγμέ που θέλει να βγει εκτό στίβου, που το παιχνίδι έγινε, α πούμε, επίπονο ή δύσκολο. Ποτέ. Αυτό που, λέγαμε... που λέγαμε την εισχώρηση των media πούμε, στην προσωπική σου ζωή. Σε έφτασε ποτέ Πότε. σε ένα όχι. Οπότε, μια εμφάνιση να βγω με, και να με δει ο κόσμο στη μάτια και να του δω κι εγώ τελείωσε. Ζήσαν όλα. Γιατί εκεί είναι το θέμα. Εχθέ, ε, ε, αυτό που έβλεπα στα μάτια των 2.000 ανθρώπων που ήταν εκεί μέσα και ήταν τόσο φανατισμένοι και τόσο φτιαγμένοι μετά από τέσσερα χρόνια να ακούσουν τα καινούργια τραγούδια. Τα ξέρα να παίξω να με δουν, μου χαμογελάγανε. Τους, ήμουν εκεί μια ώρα δική του. Ήταν δική μου. Ε, αυτό το πράγμα αρκεί για να ανανεωθώ για άλλα δέκα χρόνια. Από τι να μου πει ένας κακόβουλος δημοσιογράφος. Δηλαδή και αυτός καταλαβαίνει και την ώρα ότι τελικά ζηλεύει τη σχέση που έχουμε με το κοινό. Σε <σχειάς> θέλω, <σχειάς> <σχειάς> κόντρα κι όπου βγει στου χρόνου τη καταστροφή ό,τι αξίζει θα σωθεί το χωριστά ή το μαζί υπάρχει πάντα ένας δεσμός που μας πληγώνει διαρκώς μα εμείς τα πάμε όπου βγει, κόντρα σε κάθε λογική. Υπάρχει πάντα μια απόσταση μικρή από τον έρωτα ως την κατάστροφη. Υπάρχει κόντρα στο μυαλό και στην ψυχή. Μα εμείς πετάμε, κρεμιζόμαστε να ερωτευόμαστε Και πάμε από την αρχή Θα πάμε κοντρά κι όπου βγει Άννα τι είναι τελικά για σένα η δουλειά σου Πώς μπορείς να το ορίσεις Αυτό που λέγεται η δουλειά σου Μαγεία Είναι μια μαγική σχέση Είναι μια σχέση εε... Θεού και ανθρώπου Δηλαδή επικοινωνώ το Θεό Όταν τραγουδάω Μου ήρθε πολύ ευόρμη και από εδώ Αυτό είναι Καταλαβαίνω την αλήθεια του πράγματος που μου λε. Ναι, είναι μαγικό πραγματικά. Ό,τι και να μου συμβεί, Μόλις νιώσω ότι μου δημιουργείται η ευκαιρία να τραγουδήσω ή να προσφέρω κάτι, ας πούμε, θα σου πω το, το Σεπτέμβριο κάνω κάτι τρομερά τιμητικό για μένα. Δύο πράγματα κάνω βασικά που είναι τρομερά τιμητικά. Το ένα αφορά στην εμφάνισή μου που είναι φιλανθρωπική στο Ηρόβιο, mm -hmm. που η Άννα θα τραγουδήσει τους μεγαλύτερους Έλληνες μαζί με τη συμφωνική ορχήστρα της, ε, την κρατική εδώ και μετά επιστρέφω στα Λос Άντζελες από την Αγία Σοφία του Λос Άντζελες κάνω live ηχογράφηση με τη λογή των καλύτερων ε, χριστιανικών ύμνων Βυζαντινή μουσική μιλάμε ε, και ενοχιστρωμένη και ε, γενικά όλο το κόνσεπτ όχι το έχει αναλάβει, να το μεταφέρει ηχητικά από όπως ο Πάτρικ Λέοναντ. Λοιπόν, και μιλάμε για, για, για πράγματα έτσι, Εξαιρετικά. που είμαστε, με ένα όργανο με ένα αρμόνιο, ξέρετε αυτό το εκκλησιαστικό όργανο, ή θα είναι με ένα κουάρτιο το βιολιό. Και τραγουδάω αυτά που έλεγα μικρή, που σου είπα στον Άγιο Λάζαρο, θα τα κάνω τώρα με όλο του το μεγαλείο, θα είναι και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Η συγκίνηση, φαντάζομαι, είναι τεράστια. Τεράστια, είναι μπορεί φανταστεί. Αυτά είναι. Αυτό, αυτό το και αν είναι σχέση με το Θεό. Πάρα πολύ όμορφα πράγματα έρχονται λοιπόν στο σύντομο Λέβαια. μέλλον. Και ξεκινάμε από το Λονδίνο λοιπόν, 23 Μαΐου Ξεκινάμε στο Λονδίνο. Θέλω να μείνουμε όμω για λίγο στα τέλη του 2008. πρωτοφτάσουμε φτάσουμε στο παρόν και το μέλλον. Ε. Τότε λοιπόν κυκλοφόρησε ο νέο σου ο δίσκο, το Απαγορευμένο, μετά από μερικά χρόνια σκογραφική απουσία. Αποσία, ε. ναι. Είναι μια πολυσυλεκτική δουλειά με παραγωγή και σύνδεση από πολύ μεγάλα ονόματα. Απίστευτα ονόματα, όπω ο Πάτρικ Λέοναρτ. Ο Γκλέν Πάλαρτ, Χριστίνα Αγγιλέρα, έχει γράψει ένα από τα τραγούδια. Ο Βαγέλη Παπάζογλου, Γρηγόρη mm -hmm. μίλησε μα για αυτή τη δουλειά. Αγαπήθηκε από την πρώτη στιγμή, πρωτού κάνει κυκλοφορήσει. Κοίταξε, ήταν μια δουλειά που ετοιμαζόταν πολύ καιρό και δεν είχε ένα step, είχε διαφορετικά στιγμή. Δεν Ξεκίνησε από την Ελλάδα μαζί με τη Μυρτώδη Κοντοβάη. Ήταν ο πρώτο άνθρωπο που δεν την ήξερα, δεν την γνώρισα για πρώτη φορά. Και τώρα θέλω να κάνω άλλα πράγματα. Μια κυβέρνηση συνεργαστώ πλέον με τον απόλυτο συνεργάτη που είχα τόσα χρόνια με τον Νίκο, τον Καρβέλα. Ε, δεν μιλήσαμε για απλή συνεργασία με τον Νίκο, ήταν μια ολόκληρη ζωή που έκλεισε τον κύκλο τη. Ναι. Και έπρεπε να ανοίξω ένα καινούριο κύκλο. Δύσκολο. Πολύ. Και για μένα, και για τον κόσμο. Και για μένα που συνήθω τόσα χρόνια δουλεύω με τον Νίκο. Και για τον κόσμο που συνήθω τόσα χρόνια με τον Νίκο. Συναντήθηκα με τη Μυρτό και μου έφερε και το πρώτο τραγούδι μου έφερε ήταν το μέταλλο, αυτό που είναι με στο δίσκο. Και μου λέει, Εγώ θα ήθελα να σα ακούσω σε κάτι τέτοιο. Λέω, μ' αρέσει. Μ' άρεσαν οι στίχοι, μ' αρέσει το κομμάτι. Ξεκίνησα με το μέταλλο. Μετά γνώρισα τη Βραχάλη, με την οποία είχαμε πάλι επίση πολύ ωραία χημεία, όπω και με τη Μυρτό. Και έφυγα στο Λο και η Ελένα άρχισε να γράφει πράγματα. Έ, μου φέρε το. Γνώρισα τον Γιάννη το Χρυστοδουλόπουλο, κάναμε το «κάνε κάτι», μετά το «Ρίσκο» και μετά έφυγα. Μετά συνέχισα τη δουλειά μου στο εξωτερικό και μαζί με τον παραγωγό μου και τον, τον «Κρέγκ Λαντάνη» σκεφτήκαμε ότι δεν μπορούσε ο ξένος δίσκος να είναι σχέση με τον ελληνικό μου. Μία να δεις. Δεν πρέπει να, α, να είναι στο εξωτερικό άλλοι και άλλοι στην Ελλάδα. Πρέπει να τα ενώσουμε αυτά τα δύο πράγματα και η Ελληνίδα να βγει στο εξωτερικό και του εξω, το, το, το εξωτερικού τα πράγματα να έρθει στην Ελλάδα γιατί αυτή είναι και η εξέλιξή μου και αυτό τον ήχο θέλω να φέρω. Και φέραμε τον Patrick, Leonard εδώ, τελειώσαμε το απαγορευμένο εδώ που ήταν πρώτα στα αγγλικά γραμμένο και θα βγει στο ξένο δίσκο και λέγεται crime Μπορώ να το παίξω στα αγγλικά στο Λονδίνο, actually. Πολύ ωραία. Αυτό το περιμένουμε <εκλήρηση> με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, και ο Γκλέν με μετά κάναμε το κομμάτι ελληνικά. το άκουσε, του άρεσε πάρα πολύ. Γενικά έκανε ένα link των δύο πραγμάτων. Έτσι. Και έτσι προέρχε το δίσκο. Δηλαδή, είχε πολλά στάδια αυτό ο δίσκο. Για την ανταπόκριση που γνώρισε το Απαγορευμένο από την πρώτη και όλα στιγμή ήταν πάντω τεράστια. Κάτι που συμβαίνει και με τι περισσότερε δουλειέ σου. Αυτό ο ενθουσιασμό του κόσμου, αυτέ οι προσδοκίε που έχουν από σένα και οι απαιτήσει του, σε αγχώνουν, σε επιβαρύνουν. Δεν βέβαια. Με αγχώνουν, αλλά καλά. Αυτό είναι πρόκληση. Πιστεύει δηλαδή ότι λειτουργεί θετικά για σένα, τελικά. Θετικά. Τα τραγούδια που επιλέγει να ερμηνεύσει και στο Απαγορευμένο, αλλά και γενικότερα, έχουν κάποιο αυτοβιογραφικό χαρακτήρα. Εξαρτάται. Είναι πράγματα που έχω νιώσει βεβαίω και θα ήθελα να τραγουδήσω για κάτι τέτοιο. Γιατί ξέρω πως νιώθει κανείς όταν είναι έτσι. Ξέρω πως νιώθει Ας πούμε, η αλήθεια ψυχή είναι ένα πολύ αυτοβιογραφικό τραγούδι. Mm -hmm. έτσι. Έχω, έχω νιώσει έτσι, να πω σε άντρα ας πούμε. Έχω περάσει από μια τέτοια στιγμή. Έτσι. Και είναι πολύ, την ώρα που το λέω φαίνεται ότι το εννοώ. Μπορεί να σκεφτείς άλλα κομμάτια από τη δισκογραφία σου τα οποία έχουν εκφράζουν κάτι ιδιαίτερο, κάτι βιογραφικό κάτι δικό σου Ε τώρα έχουν, τάξει, έχουν περάσει, έχει περάσει καιρός αλλά και αυτά που έχουμε γράψει με τον Νίκο, το εμείς δεν χωρίσουμε ποτέ ήταν το χωρισμό μας τα ξέρει ο κόσμος αυτά άλλωστε ότι είναι μέσα από τη ζωή μου βγαλμένα Τελικά, ανε, ναι, τι είναι απογορευμένο στη ζωή σου Να είμαι ψεύτικη να... Απαγορεύεται να είναι κανείς ψεύτικος δηλαδή Και μετά από τόσα χρόνια έχω μάθει Έχω μάθει να, να ξέρω τι είναι αληθινό Και να προσπαθώ Να αποφεύγω τέτοια πράγματα Γιατί δεν μας κάνουν καλό, είναι αμφιγιεινά πράγματα Το ψεύτικο στη ζωή μας είναι αμφιγιεινό Το να είσαι τέλειος δεν γίνεται Αλλά το να είσαι, να, να είσαι αληθινός γίνεται Γιατί έχω αλήθεια, ψυχή και δεν να Ξέρω να αντέχω και να μία και κι αν δεν αξίζει κάτι πάντα προσπερνάω είμαι τα πάθη μου πολύ πιο δυνατή έχω αλήτησα ψυχή και δε φοβάμαι μπορώ και κάνω κάθε μέρα νεαρχή για ό,τι τέλειωσε ποτέ μου δεν λείπει Τι είναι αυτό που πιστεύει ότι χρωστά στον κόσμο μετά από τόσα χρόνια εκείνης πορείας. Στιγμές σαν το ηρώδιο που έρχονται. Στιγμές σαν αυτό που κάνω στην, στην Αγία Σοφία στο Λοσάντζελ. Άλλο ένα θέατρο. Άλλο ένα ωραίο σοτς χειμώνα που θα το κάνω. Αυτό το να μοιράζεις βασικά όλα αυτά τα, τα πολύ σημαντικά βήματα για σένα. Αυτές τις στιγμές Αυτό Αυτός σου... μου δίνει πολύ αγάπη εμένα. Mm -hmm. Πολύ αγάπη και πρέπει να τη γυρνάω πίσω δεν είναι, είναι και δεν... όταν φεύγω δεν φεύγω γιατί θέλω να φύγω, ούτε γιατί έχω την πολυτέλεια να κάθομαι χωρίς να δουλεύω, έτσι. Δεν έχω λίσει το οικονομικό μου για την τρόπο που δεν πρέπει να δουλεύω, αλλά επειδή εγώ δεν δουλεύω για το οικονομικό μου, ε, δουλεύω για την, για την όρεξή μου και για την σχέση μου με τον κόσμο, πιστεύω ότι τους χρωστάω, του χρωστάω, να δώσω και άλλες καλέ αν στο απογορευμένο, υπάρχει και ένα κομμάτι το από μακριά και αγαπημένη, που είναι σε μουσική δική σου. Πώ αποφάσισε λοιπόν να συμμετάσχεις συνθετικά στο νέο δίσκο? Κανεί δεν μου το έγραφε έτσι όπω τον θέλω και δεν θα το αγγιφάξω εγώ. Έχει γράψει κι άλλα. Με παρακινούν όλοι. Ο μάνατζερ μου μου μου λέει: Ξέρετε, πρέπει να κάνει βόγιαλ τη μου. να γράψει τραγούδια. Θα παίρνει τα βόγιαλ τη, τα παίρνουν οι άλλοι. Ναι, εγώ δεν είμαι ακόμα τόσο καλή. Μου λέει πω πάθησε, Έχεις ναι, κάνει ναι, και άλλες ναι, προσπάθειες ναι. δηλαδή Ναι εγώ κάνω Θα σκεφτώσουν οπότε Δεν φαντάζομαι να μου πεις ναι τώρα Σε αυτή τη φάση όπως σε ακούω Αλλά θα σκεφτώσουν ποτέ σοβαρά ή θα ονειρευώσουν Αν την κυκλοφορία ενός ολόκληρου δίσκου με δικά σου τραγούδια Ε αυτά δεν, δεν, τα, δεν τα προγραμματίζει κανείς Άμα μου προκύψει και γουστάρω αυτό που έχω γράψει Γιατί όχι Γεμάτες παταρίες, ξεκινάω από το μηδέ Οι παλιές μου ιστορίες, είναι στάχτες που δεκαί Να πετάξω θέλω μόνο, και να πιάσω ουρανό Για τα δυο σου μάτια λιώνω, παραδείγμα Το πρώτο δείγμα λοιπόν του νέου δίσκου, το παρελθόν μου, γράφτηκε για τι ανάγκε τη ταινία Bang Bang. Πολλοί ναι. όμω το θεώρησαν σαν το δικό σου τρόπο να οριοθετήσει τα πράγματα από την αρχή, να τραβήξει ίσω μια διαχωριστική γραμμή από το παρελθόν για να ανοίξει ο δρόμο προς το μέλλον. Είχε όντω αυτή τη διάσταση. Α, τόσο... συγχωρείτε, ah, δεν το βλέπω τόσο δραστικά, αλλά προέκυψε να σημαίνει και κάτι, μια και ήμουνα στη φάση που άλλαζα λίγο την πορεία μου. Γιατί όχι. Πιστεύεις ότι το Αλλά δεν διαγράφω, sorry, δεν διαγράφω κανένα παρελθόν, δηλαδή αυτό αφορά σε αυτό που, για την που που μιλάει το τραγούδι ότι έχει βαρεθεί τον φίλο τη, την έχει κουράσει, είναι καθαρά δηλαδή αυτό που λέει το κομμάτι, δεν έχει να κάνει με, με την αναβίση και το παρελθόν τη, δηλαδή τον Καρβέλα και όλα αυτά τις βλακίες που μου καταλογίζουν. Έχει να κάνει με το ότι αυτή η κοπέλα με την οποία μιλάει δηλαδή να κλείσει την προηγούμενη σχέση και, να, και να, να τραβήξει μια καινούρια γραμμή. Πράγμα που συμβαίνει σε πάρα πολύ κόσμο. σε πάρα πολλά κορίτσια, α πούμε. Πιστεύεις ότι το παρελθόν διαγράφεται? Όχι, δεν διαγράφεται ένα παρελθόν. Απλά μας μαθαίνει και δεν επαναλαμβάνουμε τα λάθη μας. Πόσο σημαντικό είναι για σένα το παρελθόν σου, μόλι το τα καλά, και τα άσχημα και τα μέτρια, όλα. Πολύ σημαντικό, δεν σου είπα πριν, ότι τα παιδικά μου χρόνια, τα κυπριακά, έτσι, είναι αυτά που μου έχουν χαρακτηρίσει περισσότερο απ' όλα στη ζωή μου. Και μου, με, μου έχουν αφήσει αυτή τη διλίκα. για την οποία φροντίζω να ζω. Όταν μία αγάπη, μία περίοδος στη ζωή σου, στην καριέρα σου, φτάνει σε ένα τέλος, αυτό σου στοιχίζει? Κάθε χωρισμό στοιχίζει. Είτε, είτε σε αφήνει να, να τον θες ακόμα... Να θες ακόμα αυτή τη σχέση, είτε να μην τη θες καθόλου και να θες να βγεις από αυτή. γιατί σημαίνει ότι ξόρυψες κάποιο χρόνο από τη ζωή σου και φάνεσαι ότι μπορεί και να μην χρειαζόταν όλα αυτό το πράγμα. Να έχει χάσει καιρό από τη ζωή σου. Και πόσο δύσκολο είναι να παραμείνεις ακέραια, να διασώσει όλα τα κομμάτια της Άννας μετά από ένα τέλος. Μου φαίνεται να μου κάνει ψυχολογική αυτή εδώ τώρα. Γράφουμε και ένα βιβλίο. Όχι. Δείμε και κάμια δασκάλα. σκάλα. <laughs> <laughs> καλά. Μη μου απάντας. Εκμεταλλεύεσαι, εμέμε. Εκμεταλλεύεσαι. Με <laughs> ξέρω πολλά και καλά. Δεν ξέρω τίποτα. Αν έμουν να σου πω, πω κάτι να σου πω. Γειράς που έλεγε και ο Σουκράτης. Σε Στα ρωτάω αυτά γιατί ενδιαφέρομαι για σένα. Αλήθεια σου Και αυτό θα το κόψω τη συνέντευξη. Όχι, να μην το κόψεις με την άρεξη, το βάλεις Μ' αρέσει και να... να... Ωραία, αυτά Οκ, μ... okay, θα το βάλουμε, αλλά θέλω να πω ότι Μ' αρέσει να σε βλέπω ανθρώπινη μου αρέσει να σε βλέπω να λυγίζει Και μου αρέσει ακόμη πιο πολύ από όλα Να σε βλέπω πάλι να στέκεσαι στα πόδια σου Και να συνεχίσεις μπροστά Αυτή η θετικότητά σου είναι που για μένα είναι η αναβίση. Ωραία, oh χαίρονα yeah. Άμα σου ζητούσα Στα νερά σου να Στο φεγγάρι ένα χωρό. Πες μου αν μπορώ Πες μου αν μπορώ Πες μου κάτι, κάνε κάτι μη μα πάλι στο κενό Όλο πέφτω κι όλο ψάχνω να σε βρω Θέλει τώρα να σωθώ Τη θυλιά σου μόνο Δώσ' μου να πνίδω Κάνε κάτι Λάθος ή σωστό Ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν Μιλώντας για απώλειες, για σχέσεις Για περιόδους, για το παρόν Το παρελθόν και το μέλλον Με τη δουλειά σου είσαι εμφανέστατα ερωτευμένη Ποια είναι λοιπόν η ουσία στη ζωή σου να σου πω κάτι. Θα σου έλεγα με δύο κουβέντε. η Μουσική και η Σοφία. Mm -hmm. Η Σοφία η κόρη σου. Ναι, αυτό. Μουσική, η Σοφία, τα δύο πρώτα βασικά και οι άνθρωποι που πραγματικά αξίζουν να τους αγαπάω και που, που έχω νιώσει ότι με αγαπάνε πραγματικά. Οι φίλοι μου δηλαδή, πολύ μου φίλοι. Το μέλλον πάντω φαίνεται να έχει μόνο ευχάριστα πράγματα για σένα. Ναι, δόξα, τω Θεώ. δόξα τω Θεώ. Το απογραφημένο οδηγεί σε λίγου μήνε στην κυκλοφορία του νέου σου του ξενόφωνου δίσκου που λέγαμε. Και πολλοί από του συνεργάτε που δημιούργησαν το απογραφημένο είναι επίση συμμετέχοντε και στον και στο ξενόφωνο δίσκο. Βεβαίω. Θα περιέχει ε, στοιχεία RB, hip hop, rock and roll. Θα έχει το ελληνικό στοιχείο βεβαίω μέσα. Βεβαίως. Αυτό, αυτό που έλεγε πριν. Πώ μ' όλα αυτά και τα ξέρει και τα λέει. Έχω κάνει την έρευνά μου. <laughs> Ξέρω λοιπόν και από την προηγούμενη μας κουβέντα που πάλι μιλάκαμε για τότε ήταν σχέδια όλα αυτά Έχει mm -hmm. βάλει πολύ μεράκι, πολύ αγάπη και σίγουρα πολύ κόπο σε αυτή τη δουλειά Πάρα πολύ Μίλησα, Πολύ λοιπόν. Ελλάδα τελικά, πολύ Ελλάδα Θέλω να μοιραστεί. Εκεί που πήγα στην Αμερική, έτσι έχω κάνει όλους ελληνόφιλους The Love Greek Music Ο Μπάλαρτ όταν του έβαλα πράγματα και άκουσε, άκουσε τα λαούτ, άκουσε αυτά Έχει βάλει, έχει βάλει τέτοια, του έκανα ένα chanting που τρελάστηκε. Έρχεται λοιπόν ο γεννωρίος δίσκος, πότε τον περιμένουμε? Και θα να ξεχαριστούμε να, να βγάζουμε κομμάτια από το διαδίκτυο από τον ε, Σεπτέμβριο. Δεν αργεί. Έρχεται. Βεβαίως. Άννα, είναι σημαντικό για σένα να κάνεις καριέρα στο εξωτερικό? Δεν είναι θέμα. Η, η καριέρα μου είναι μία, Μιχάλη. Mm -hmm. Αυτή είναι. Η Άνα Βύση είναι μία. Δεν είναι ότι κάνω άλλο πράγμα στο εξωτερικό σου. Σε παραλαμβάνω. Και αυτό τώρα θα πρέπει του σωστά. Θέλω η Άγγα Δύση να είναι μία. Είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στην Αμερική, είτε είναι στην Αγγλία, είτε είναι στην... Δηλαδή, είτε είναι στην Ευρώπη, είτε στην Αμερική. Είναι μία. Θέλω να ταξιδέψω τον κόσμο και να τραγουδάω τα κομμάτια μου. Γι' αυτό και κάνω ένα αντίστοιχο που έχει και αγγλόφωνα τραγουδία για να μπορώ να επικοινωνήσω και με κάποιου ανθρώπου στον κόσμο. Αλλά επειδή πλέον το χρώμα τη μουσική μου είναι αυτό που είμαι εγώ, γι' αυτό επιμένω η καριέρα είναι μία. Δεν είναι καριέρα και ελληνική καριέρα, απλά θα βγω λίγο αυτά, όρια τα ελληνικά. Το ζητούμενο το δικό σου, δηλαδή, είναι παραμένει όπως πάντα η επαφή με τον κόσμο. Ναι, ναι, δηλαδή και στη συναυλή που θέλω να κάνω στον κόσμο και θα έχω και ξένο κοινό και βεβαίως και έχω και Έλληνες και εκεί θα είναι η χαρά μου μεγάλη, θέλει να, να έχω ένα μείγμα τραγουδιών ελληνικών και ξένων και κανείς να ξέρει ότι έρχεται να δει την ελληνίδα τραγουδίστρια Ανά που όμως μπορεί να λέει και κάποιο τραγούδι στα για να τα αντιλαμβάνεται και να μπορεί να επικοινωνείς. Αυτό είναι σκεπτικό. Χρειάστηκε να μείνεις πολύ καιρό στην Αμερική για να ολοκληρωθεί αυτή τη δουλειά. Μιλάμε ότι δουλεύεις σε αυτό για περίπου τρία χρόνια. Ακριβώς. Και αυτό πιστεύω ότι να βγει κάτι καλό. Πες το ρυθμό LGR I can hear my heart breaking As I open the door I can feel the tears on my face Burn like fire As I look in your eyes and I know I'm still in love With everything I hate, everything you do, everything I fear, everything on you Baby, baby, I'm still in love I hate everything you do, everything I fear, everything on you, everything I hate, everything you do, everything I fear, everything on you. Πολέ, λοιπόν, Πράγματα συμβαίνουν, το απαγορευμένο έχει κερδίσει εκπληκτικέ εντυπώσει στην Ελλάδα. Ο καινούριο δίσκο, το αγαπημένο σου μωρό, έχω την εντύπωση, έρχεται σε λίγο καιρό, μετά από πολύ πολύ προετοιμασία. Πέρα όμω από τη δισκογραφία, επιστρέφει φέτο και στι ζωντανέ εμφανίσει μετά από μια απουσία μερικών χρόνων. Και πάλι, εκεί έχει μια πραγματικά λαμπρή ιστορία εμφανίσεων σε χώρου όπω το Χάο, τον Γκάζι, τα Αστέρια, το Ρήμπα, σε πολλού χώρου στην Αθήνα. Τι σημαίνει για εσένα σε αυτή η επαφή σου με τον κόσμο. Κοίταξε, όταν κάνω το δίσκο, ναι, μένει είναι πολύ ωραίο, αλλά πάντα σκέφτομαι, έχω στο μυαλό μου, τι που τι ωραίο θα ήταν αυτό το live, τι ωραίο θα ήταν αυτό το live. Άρα, βασικά, το ultimate, α πούμε. Ε, είναι οι live εμφανίσει. Είναι αυτά τα πράγματα να λειτουργήσουν live. Είμαι άνθρωπο του live, εγώ. Περνά καλά στα live σου. Ναι, γιατί όσο ωραία και να, να, να περάσει στο δίσκο, δεν υπάρχει αυτή η αδραιναλίνη που υπάρχει στο live. Mm -hmm. Κατάλαβες. Είναι, είναι, είναι λίγο φόβος του λάθους, είναι λίγο... Αυτό η ατία, η λαχτάρα που έχεις να πάνε όλα καλά ξέρεις, και ότι συμβαίνει κάτι εκείνη την ώρα. Δεν έχει πίσω, δεν έχει πίσω γύρισμα. Και είναι όλο ε, στον αέρα. Αυτό το πράγμα αυτή, η λαχτάρα, μου αρέσει πάρα πολύ. Και τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που κάνει τους Έλληνες να αποζητούν αυτόν τον τρόπο διασκέδαση. Το πάθι. Κάθε άνθρωπο έχει ανάγκη να ξεχάσει τα προβλήματά του, να ηρεμήσει και να πάει να, να ξεχαστεί για λίγο. Περνάει πολλά κόσμο, Μιχάλη, όλοι μα δηλαδή. Περνάμε πολλά βάσανα. Λοιπόν, η διασκέδαση αυτού του είδου και ο Έλληνα συνέχεια μέσα στο κόκαλο του Big Time είναι ότι καλύτερο. Αυτό το δουλεύει πολλοί ξένοι κόσμοι που του πώ περνάμε στην Ελλάδα και όλα αυτά. Μου λένε Πόπο, εμεί αυτό το πράγμα δεν το έχουμε εδώ. Δεν το πιστεύουν πώ δουλεύουμε και πώ διασκεδάζουμε Πες μου, Υπάρχουν κάποιε συναυλίε που θα σημαίνουν να ξέχαστε, κάποιε που δεν σημαίνουν να Ναι, ε, mm -hmm. ναι. Με, α, μία, η συναυλία που τραγουδά στην Κύπρο, γιατί όταν έμπαινε η Κύπρο στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, μία στην Πλατεία Ελευθερία. Το πρώτο φορά που τραγουδά στο Albert Hall. Α, ο συνδυασμό του χώρου και τη αντίδραση του κόσμου. Ε, και το London Paletti μου χαιρετίζω. Το Mazda Square στη Νέα Υόρκη. Το Festival Θεσσαλονίκη, όταν κέρδισα το πρώτο βραβείο, <laughs> πριν πολλά χρόνια. Η πρώτη βραδιά, όχι η συναυλία, η πρώτη φάνη που πήγα τηλεόραση που κέρδισα το πρώτο βραβείο που είναι 12,5 χρονών. Κάποιε πρεμιέρε που έχω κάνει. Και χθε το βράδυ όταν έπεσε η κουρτίνα. Και έκανα την πρώτη μου εμφάνιση στο κοινό εδώ πέρα μετά από τέσσερα χρόνια απουσία. Η βραδιά τη Eurovision, παρόλο που είχα πολλά άρχη τότε, μέσα στο στάδιο, με, με τι χιλιάδε του κόσμου που, που δεν, δεν άκουγα τον εαυτό μου γιατί τραγουδούσαν το everything. Μίλησε μου για εχθέ, γιατί έχει υπάρξει μια απόσταση από την τελευταία φορά, τι τελευταίε σου εμφανίσει όπω είπε τέσσερα χρόνια. Τα συναισθήματα ήταν διαφορετικά για σένα. Σε αυτή την πρώτη επαφή μετά από λίγο καιρό. Α, ήταν πολύ όμορφο. Μου... Με κάνουν και πίτταξα πόσο ωραίο δίσκο έχω κάνει τελικά. Γιατί ξέρετε, όταν βγάζει δίσκο, οι κριτικέ είναι και λίγο κακέ. Όλοι ήτανε να με φθάψουν πάλι, να με κάνουν. Α, δεν είναι καλή, δεν είναι αυτό, δεν είναι πουλάει, δεν κάνει. <laughs> Όλα αυτά τα γνωστά. Λοιπόν, και ο κόσμο το λατρεύει αυτό, δηλαδή. τον ήξερα απ' έξω. Συντοπίζει πόσο ωραίο δίσκο είναι τελικά. <laughs> Απαγορεύμε νωλέ, Ω γαλιά μου, μέσα στα φύλλα μου. Κλε. Δεν σα αφήνω, δεν σε δίνω πια και Αν πρέπει να κάνουμε και μια αναφορά σε κάτι που διάβασα πρόσφατα το οποίο θεώρησα ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και σημαντικό. Αναφέρομαι σε έναν νέο θεσμό, την υποτροφία Αναβύση που πραγματοποιεί το περιοδικό «Μαντάμ Φιγαρό για μουσικέ σπουδέ σε ένα κορίζει κάθε χρόνο. Πώ έγινε λοιπόν αυτό. Και μένα μου άρεσε πολύ σαν ιδέα που σκεφτείκαμε. Και ανοιχτά ήταν η ιδέα. Νομίζω δική μου, αλλά έχω και μια ομάδα ανθρώπων που δεν είναι άλλα δική μου για να το εφερνίζομαι εγωιστικά. Έχω μια ομάδα που σκέφτονται μόνο για καλό μου, που είναι η ομάδα του μου, είναι η ομάδα στην Κύπρο, του Γαλαξία, με τον Άντικο Τυποστή, την Άντρη. Είναι άνθρωποι που με αγαπάνε και θέλουν το καλό μου. Μαζί λοιπόν σκεφτόμασταν κάτι που θα θέλαμε να κάνουμε, που να προσφέρουμε. Και έπεσε αυτή η ιδέα, η οποία ήταν καταπληκτική. Πραγματικά ιδιαίτερα αξιολογή ιδέα. Ναι, ναι. Και θα την εφαρμόσουμε. Την εφαρμόσουμε δηλαδή από του χρόνου. Τώρα την ετοιμάζουμε και και είναι και σχετική με το αντικείμενό μου, γιατί θέλω να κάνεις μια φιλανθρωπία που να μην έχει σχέση, ναι, μεν, αλλά γιατί όχι και μέσα από την... δηλαδή ξέρω πόσα νέα παιδιά ξεκινάνε και δεν έχουν, ξέρεις, δεν έχουνε support. Και πάντα ο, ο χατοικοστής, ο φίλος μου που με στηρίζει και στο εξωτερικό, ε, έχει πάντα τέτοιες ευαισθησίες, ο δηλαδή Δίας, που έχουν και τα περιοδικά και το σίγμα την τηλεόραση και έχει και το Γαλαξία που κάνει τη συναυλία στην, στην, στην Αγγλία αυτή τη στιγμή ε, γενικά έχουν όλες με τι δραστηριότητες. Η δική σου συμμετοχή στην διοργάνωση ποια θα είναι, Πώ ακριβώς δηλαδή θα μπορέσεις να υποστηρίξεις την οικοίτρια. Ε, βασικά εγώ θα το διαλέξω το παιδί, γι' αυτό και του θέλω να το ονομάζουν να αναβήσεις, δηλαδή είναι κάτω από τη δική μου σκε... σκεπή. Εκείνοι θα το στηρίξουν οικονομικά και εγώ ψυχικά. Αν εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτόν τον νέο θεσμό, εύχομαι να Ευχαριστώ. πάνε όλα καλά και να διατηρηθεί αυτό για πολλά πολλά χρόνια και νέα παιδιά να έρθουν κοντά σου και εσύ να του δώσεις τα φώτα σου. Ευχαριστώ. Μόλις λοιπόν επέστρεψες στην Ελλάδα από μια μεγάλη διαμονή στο εξωτερικό στην Αμερική, Έκανε διάφορες εμφανίσεις και το τελευταίο καιρό στο Hollywood Area Club, στο Central Lounge στη Νέα Υόρκη, και επιστρέφει τελικά σε αρχέ του Μάη στην Ελλάδα και η πρώτη σου εμφάνιση είναι στα γένεια του πρώτου μαγαζιού των ρούχων Χάμελ για να εγκαινιάσει και την δική σου σειρά ρούχων. Ναι, βέβαια. Έχω να πω με μεγάλη χαρά για αυτή τη σειρά ότι δεν είναι απλά μια εμπορική κίνηση. Γιατί εγώ έχω προτείνει πολλά χρόνια να κάνω εμπορικέ κινήσει και θα μπορούσα να τι και να τι και να βγάζει και πολλά λεφτά. Αλλά αυτή τη φορά το ότι συνεργάστηκα με τη Χούμελ. Είναι γιατί πραγματικά μου άρεσε σαν εταιρεία, είναι μια εταιρεία με πραγματικά καλά ρούχα σε, στο αθλητικό είδος. Έτσι. Και με τους ανθρώπους αυτούς μιλάω για δύο χρόνια, θέλω να κάνω τη δική μου γραμμή και όχι μόνο τη δική μου γραμμή κάνω, αλλά έγινε και μέτοχος της εταιρείας, διότι έχει μέλλον, έχει πάρα πολύ καλή ποιότητα, είναι ιστορική η εταιρεία μέσα στην, στον χώρο του αθλητικού ρούχου και είναι πολύ καλή άνθρωποι η δανεία αυτή και πλάση ότι φτιάχνω και τη δική μου σειρά που μου αρέσει με, σχε... με σχεδιαστή, κύριο σχεδιαστή τον φίλο μου τον Ματέο, Σπρακ με τον οποίο έχουμε κάνει και το... έχει κάνει και το remix το δίσκο το πέντε χρόνια, το yeah. τελευταίο μου δίσκο Το γνώρισα λοιπόν μέσα από την αγάπη για την αλληλή μουσική μου το... το remix και είδα ότι είναι ένας κραμπληστικός σχεδιαστής συνεργαστήκαμε δηλαδή, οπότε και στην καινούρια μου γραμμή για τη Homer και παρέα κάνουμε τα μου σχεδιάζει δηλαδή του λέω τι θα ήθελα να είναι και είναι καταπληκτικός ε, σχεδιαστής και χειτρομερασίδες το κάνουμε παρέα η το φθηνόπορο Η δραστηριότητα σου δηλαδή είναι ατέλειωτες Εντάξει, έχω καλή, έχω καλή ομάδα Έχεις καλή ομάδα και πάνω από όλα έχεις πολλή ενέργεια αυτό νομίζω είναι και το πολύ. πιο βασικό Έτσι. Λοιπόν, οπότε για να επιστρέψουμε και πάλι στα, στα δικά μας μετά από τέσσερα χρόνια σχεδόν απουσίας επιστρέφει τώρα, πέρα από όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε με έναν σχεδόν μαραθώνιο συναυλιών και εμφανίσεων mm -hmm. Πρώτα λοιπόν ξεγίνεται η αφετηρία στις 23 του Μάη στο Royal Festival Hall ε, και είναι η αφετηρία για ένα πολύ μεγάλο κύκλο εμφανίσεων στην Ελλάδα και στην Κύπρο Μίλησέ μου λοιπόν για αυτή τη βραδιά Τι μας ετοιμάζει. Κοίτα ε... Όταν, όταν βγαίνω να τραγουδήσω Είναι ό,τι πιο δύσκολο Είναι, είναι πως λέγεται αυτό το, το, α, Είναι σε σταυρόλεξο Το πιο δύσκολο σταυρόλεξο Μιλάμε ότι έχω να διαλέξω από 30 δίσκους 30 albums έτσι Περίπου Μου είναι πολύ δύσκολο να, να, να συνειδητοποιήσω Ότι θέλει ο κόσμος να ακούσει Τώρα πια Γιατί έχω έναν καινούριο δίσκο να στηρίξω Να παρουσιάσω Που πιστεύω πολύ σε αυτόν αλλά ο πάντα αρέσκεται να ακούει και παλιά σου κομμάτια. Έτσι. Οπότε πρέπει να κάνω μια μαγική, ένα μαγικό συνδυασμό των παλιών και των καινούριων. Άρα σίγουρα είναι από τα καινούρια μου αρκετά κομμάτια και επίσης μια πολύ καλή επιλογή από τα παλιά μου. Ποια είναι τα συναισθήματα μετά από μια τόσο μεγάλη πορεία. Ξεκίνησες λέτε να ασχολείσαι επαγγελματικά με το τραγούδι το 1973. <Συλίου> μετά από 30 χρόνια και λοιπόν... Το συνέστημα πριν από μία μεγάλη συναυλία είναι ποιο, εξακολουθεί να έχει τρακ. Χαρά έχω, δεν μπορώ να πω ότι είναι τρακ. Μπορεί να είναι λίγο φτερούγισμα, λίγο πριβγό, ώστε όλα να λειτουργήσουν τεχνικά σωστά. Αλλά το τρακ δεν είναι τρακ από μένα προ τον κόσμο. Είναι καθαρά τεχνη, τεχνική αγωνία, τίποτε άλλο. Χαρά είναι πάντω να βγω να τα πω. Στην Άννα, ω άνθρωπο, ποιο είναι ο τρόπο για να μπορεί να παραμένει ανθρώπινη με στην καρδιά σου. Ποιο είναι και ο τρόπο του κάθε ένα ανθρώπου. Η ζωή μου δεν διαφέρει από κάποιο άλλο τρόπο. Εγώ είμαι. Το, το αντικείμενό μου το τραγούδι, και άλλου ανθρώπου είναι σε τα προβλήματα που έχει στην καθημερινή δουλειά. Τα ίδια, τα ίδια προβλήματα έχουμε όλοι μα. Ε, Συν απλά να ότι έχω μια υπερέκθεση εγώ. Δηλαδή, ένα άνθρωπο με μια κανονικότερη δουλειά δεν, δεν έχει ας πούμε, το ότι ένα του πρόβλημα ή ένα λάθο του μπορεί να. Να εκτεθεί για να το μάθει η όλη η Ελλάδα. <laughs> <laughs> αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ας πούμε. Αλλά επειδή έχω μια ψυχραιμία, όπως είπα πριν, και σε αυτό ακόμα, γιατί δεν θεωρώ ένα λάθος μου τόσο τραγικό πια. Δηλαδή ακόμα και όταν παίρνακα κάποια προβλήματα με το σπίτι μου, ξέρω εγώ μια, με αυτό το μεγάπη άνα πια. Ε, Πρέπει να σου πω, το πέρασα με στη ζωή μου. Με, πέρασα δύσκολες στιγμές. Αλλά... Μετά το αντιμετώπιση του μυαγείου μου που δεν παίρνω πολύ σοβαρά, όχι τον εαυτό μου, κάποια πράγματα που συμβαίνουν. Γιατί πιστεύω ότι όλα ξυπερνούνται εκτό από τι αρρώστιε, τι ανίατε. Όλα τα άλλα είναι προκλήσει τη ζωή Δεν είναι προβλήματα. Πρόβλημα είναι η αρρώστια, που εύχομαι να μην συμβαίνει σε κανένα. Εκεί είναι τα μεγάλα προβλήματα. Έτσι. Όλα τα άλλα είναι οδοντόπαστε. Δώσ' μου αγάπη να είναι αγάπη. Να τέχει το χρόνο, να τέχει τα λάθη. Ξεκινάμε λοιπόν στο Λονδίνο και μετά ακολουθεί μια περιοδία στην Ελλάδα με ξεκίνημα της συναυλίας στο στάδιο του Εθνικού στις 29 Ιουνίου και μετά άλλε 35 περίπου πόλεις στην Ελλάδα όλο το καλοκαίρι. Είναι τόσες, ενημερώνω, ναι, Α, είναι τόσες, καλά. άνα μου. Από Καλαμάτα και Καβάλα μέχρι Βέρεια και Σεντορίνη, Σέρες, Ηράκλειο, Πάρος. Να μην συνεχίσω, είναι oh, πολύ μεγάλη. Oh, oh, oh. Κουράζομαι και μόνο oh, oh, oh. που διαβάζω oh, oh, oh. τη λίστα. Oh, oh, oh. Αυτό. και Ακριβώς το τώρα, αυτό το Νομί... Πολύ ωραίο βεβαίως Βαγγέλη Αυτό. Ε, μίλησε μας λοιπόν για την παράσταση που ετοιμάζει Και για την Αθήνα αλλά και για τις πόλοιπες πόλεις Για το καλοκαίρι είναι, είναι περίπου ότι θα δουν στο Λονδίνο Περίπου mm -hmm. ε, Απλά ε, στο Λονδίνο δεν έχω τους χορευτές μαζί μου ε, Και όχι γιατί δεν θέλω Γιατί πιστεύω ότι τι ξέρω, ειδικά στο Royal Festival, έτσι, θέλω να έχω μια πιο intimate σχέση με το κοινό. Έτσι, δεν, δεν θέλω να κάνω show ακόμα τέτοιου είδους, αλλά το ρεπερτόριο είναι το ίδιο. Εκεί είναι πιο πολύ η Άνα και η Άννα στο Royal Festival, που να σου πω μόνη της, one woman show. Ναι. Πιστεύω πως μια ξεχωριστή στιγμή για σένα θα είναι οι δύο συναυλίες που θα πραγματοποιήσεις στο Ηρώδιο. Για να ερμηνεύει μεγάλου συνθέτε. Είπαμε στι 9 και 10 του Σεπτέμβρη. <συγχε> Αυτή πρέπει να είναι πραγματικά μια ξεχωριστή στιγμή. Τι υλικό έχει σκοπό να συμπεριλάβει σε αυτέ τι εμφανίσει, Εκεί δεν μπορώ να σου πω ακόμα. Είναι πάντως κομμάτια που έχω αγαπήσει πάρα πολύ από, από Έλληνε συνθέτε κατά καιρού. Αυτό από, από κάποια στιγμή και μετά θα αρχίσω να το ετοιμάζω. Έχω πάντω κάποια κομμάτια κλασικά στο μυαλό μου. Που κυρίω είναι το μάνο πούμε. Θα πω και από δικά μου κομμάτια του Καρβέλα που θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους Έλληνες βιβέντες ε, που έχουν υπάρξει και από την όπερα που είχαμε κάνει τη μάλα, μιλάω από τραγούδια σαν το παραλίο ή σαν το «Δεν θέλω να ξέρει, Όλα αυτά θα υποθούν. Μετά λοιπόν από μια μεγάλη περιοδεία στην Ελλάδα που καταλήγει τελικά στο ερεώδιο το Σεπτέμβρη, ακολουθούν οι εμφανίσεις σου στο Αθηνών Αρένα. Ναι. Και εκεί ακούω Εκείνη ότι. Με δεν ξέρω, ακόμα. Δεν ξέρει, ακόμη. Οκ. Okay. Okay. Ακούω ότι οι προδιαγραφέ πάντω που έχει στο μυαλό σου θα είναι πολύ υψηλέ. Εννοείται, αλλιώ δεν θα το κάνω. Δεν, δεν, δεν βγαίνω εγώ πια για να βγάζω λεφτά. Θα δει αυτό το πράγμα. Βγαίνουμε για να. Άντε, θα, ξέρεις, θα κάνουμε και ένα σοου φέτο, θα κάνουμε και ένα σοου μεθαύριο και θα κάνουμε και ένα σοου την άλλη στιγμή. Απλά για να υπάρχουμε δεν το κάνω πια. Δεν το κάνει δηλαδή για αυτό που λέει ο κόσμο, για να κάνει αρπακτή για κάνω το σορ για να κάνω κάτι συγκλονιστικό. Νομίζω έχω, ότι... Θα πιστεύω εγώ ότι είναι συγκλονιστικό, έτσι τώρα μην, δεν είναι όλα, όλα έχουν το ρίσκο του. Είσαι στη ζωή μου το μεγάλο που ρίσκο Είσαι λουλούδι στο κρεμό, έχει σε βρίσκο Κι ανηγιώθω να το σπονεί, παρεγεζίστο Κοπάμαι όμως, παίρνω το ρίσκο Είσαι λουλούδι στο κρεμό, εκεί σε βρίσκο Καλή επιτυχία λοιπόν και σε αυτό στι νέε εμφανίσει το φθινόπωρο και πέρα στο Αθηνόν Αρένα. Την τελευταία φορά λοιπόν που μιλήσαμε ήταν μόλι μερικέ μέρε μετά τη συμμετοχή σου στη Eurovision που είναι και πάλι το θέμα αυτών των ημερών. Θα ήταν... ασχοληθούμε πάλι με την Eurovision, ε. πρέπει, ε. <laughs> μία ερωτησούλα. Μία ερωτησούλα τώρα, υπάρχει ένα βάθο χρόνου. Υπάρχει μία απόσταση ναι. από τότε. Αυτή η εμπειρία, λοιπόν, πώ ήταν τελικά για σένα τώρα που τα βλέπει από μακριά τα πράγματα. Μια χαρά ήταν. Όλα ήταν καλά. Και τα πικρά και τα γλυκά του όλα ήταν καλά. Άξιζε το ακόμα, λοιπόν Μια εμπειρία, ακόμη, λοιπόν, που λέγεται το τραγούδι. Μαθαίνουμε ο μωρό μου, από όλα αυτά που θέλουμε. Πολλά λοιπόν τα πράγματα που έρχονται στο μέλλον, πολλέ συναυλίε, εμφανίσει, ο νέο δίσκο, ο ελαφρώτατα παλαιότερο δίσκο, τα ρούχα που σχεδιάζει, η υποτροφία. Τι είναι αυτό που σου δίνει τόσο πολύ ενέργεια να κάνει τόσο πολλά πράγματα, Άννα. Ε, σου είπα η αγάπη μου για τη μουσική, η όρεξή μου, ότι πάντα ψάχνομαι και είμαι ζωντανό άνθρωπο. Αν σταματήσω α, να το κάνω, σημαίνει ότι. Είναι εκεί που να φύγω και από αυτόν τον κόσμο. Αυτό. Αν έπρεπε να χρησιμοποιήσει πέντε λέξει για να περιγράψει την αναβίση, ποιε θα ήταν. Πέντε λέξει. Τα βάζει δύσκολα τώρα. Επειδή φτάνουμε στο τέλο, θέλω να τελειώσουμε <laughs> με κάτι δύσκολο. Δεν πλέον να σου πω τίποτα. Ξέρω, θα το έφυνα σε σένα αυτό. Μπορεί να βρει κι εσύ αυτέ τι πέντε. Τι μάθα χαρακτηρίζει τον εαυτό μου, Να σκεφτώ πέντε λέξει για σένα. Ναι, τι σκέφτοσύ, και να δω αν συμφωνώ. Λοιπόν. Ενεργητική Ναι, σίγουρα Θετική Απόλυτα Δημιουργική Εννοείται εσιόδοξη. Ε, και... Το περιλάβεις περιλάβει στο πριν όμως αυτό, στο, στο, στο θετική θα μπορούσαμε να πούμε Όνειροπόλα Αυτό σίγουρα Και η πέμπτη λέξη για την Άννα Βύση και διαχρονική Α, Σε ευχαριστώ σε αυτό δεν θα το έλεγα μόνιμο αλλά σε ευχαριστώ το θεωρώ κομπλιμέντο Δεν το εννοώ σκομπλιμέντο Άννα πιστεύω ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει δοκιμαστεί Είχε αποδειχτεί λες ε. Ακριβώς και τότε που μιλάγαμε για το Eurovision στην προηγούμενη μας κουβέντα να σου πω την αλήθεια στεναχωρήθηκα που σε άκουσα ε, να αισθάνεσαι βαλόμενη εκείνη τη στιγμή γιατί ότι. Κάποιο κόσμος ίσω τελικά σε εκείνη την στιγμή να είχε επιλέξει να μη σκεφτεί όλη αυτή την πορεία. Τώρα λοιπόν που τα λέμε και πάλι και έχει περάσει Είδε, πριν, καιρός. Δεν είπε πριν να σας να με βλέπεις να με βάλω τη, να με αυτό γιατί μετά ανακαμπτώ. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι είδες. Ότι Έτσι. είδες τα καταφέραμε πάλι. Έτσι. Έτσι. Οτιδήποτε μας κρατάει κοντά στην ανθρώπινη μας φύση αν είναι πάντοτε ένα μεγάλο δώρο. Αυτό πιστεύω. Ευχαρι Μάλιστα. Άννα, μου θέλω να σε ευχαριστήσω και πάλι για τη σημερινή μα κουβέντα. Ήταν πραγματικά μεγάλη χαρά. Ελπίζω να το εισέπραξε και εσύ αυτό. Ναι, πολύ, πολύ. Σου έφω... εύχομαι να είσαι πάντα δυνατή, θετική και δημιουργική. Πάντα να παλεύει ενάντια σε κάθε τι απαγορευμένο στη ζωή σου. Κάθε επιτυχία σε όλα και σε περιμένουμε με την ίδια ανυπομονησία όπω πάντα στι 23 του Μάη στο Royal Festival Hall. Καλή επιτυχία. Κραίνετε, το περιμένω εγώ, γιατί είναι μου επίσημη έτσι, μεγάλη συναυλία. Που... Κάνω μετά από τα 4 χρόνια. Έτσι. Είναι η πρώτη. Το χτεσινό ήταν απλά μια ωρίτσα. Ένα φρεσκάρισμα, αλλά και ήταν και με όλη μου την ορχήστρα. Ήταν με μέρο από, από την, από την πάντα μου. Εκεί είναι όλο το πράγμα. Και μ' αρέσει που δεν θα έχω ακόμα και του χορευτέ, γιατί είναι πιο, πιο δύσκολο, αν θε, για μένα, αλλά και πιο προκλητικό. Ποιο μεταξύ μα. Ποιο μεταξύ μα. Εσύ και εμεί. One-to-one. Υπέροχα, είμαι σίγουρος ότι θα πάει πάρα πάρα πολύ καλά Θα είμαστε εκεί να το... να το ζήσουμε όλοι μαζί Άνα σε ευχαριστώ okay. πάρα πολύ Κάθε επιτυχία σε όλα, να είσαι πάντα πάντα καλά Ευχαριστώ Μιχάλη μου Να είσαι καλά, για χαρά Γεια σου, για χαρά Μαζί σου πάντα θα με δένει Μια παραλίγο ευτυχία Σήμερα ζούμε χωρισμένοι Εμείς που γράψαμε ιστορία Σίγουρα πάντα κάτι μένει, αλλά δεν έχει σημασία. Τώρα μαθαίνω τι σημαίνει. Από τη μακριά για κάτι μένει. Είσαι παντού, μα εγώ δεν σε ψάχνω. Είσαι αλλού. Αναπνέω, υπάρχω. Είσαι αλλιώ, μα εγώ δεν σε ξέρω. Σπίνα το φω, αλλά δεν υποφέρω. Σε ξέρω Σβήνω το φω, αλλά δεν είπω... Και φίλοι, σήμερα είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε την Άννα Βίση με αφορμή τη μεγάλη συναυλία που διοργανώνει η JY Productions στι 23 Μαου στο Royal Festival Hall. Ευχόμαστε στην Άννα κάθε επιτυχία στη συναυλία και σε όλε τι δραστηριότητέ τη και την ευχαριστούμε για την παρουσία της στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου LGR 103,3. Μπορείτε να ακούσετε και πάλι την κουβέντα μα στην επίσημη στο σελίδα του σταθμού στο lgr.co.uk όπω και στην επίσημη ιστοσελίδα τη εκπομπή στο ελληνικό σας ευχαριστούμε για την ακρόαση.